Έλα, διαφυλά μου, σε πρέπει να σε ένα Για να τα κάτω στην τα κάτι, ήρθε ο σε σε... τα πράγματα. Άμα βάλει τα πτάκια σου κάτω, θα ακούσει. Και άμα με κοιτάξει, και συνταγματάζει και τα πάντα. Είσαι λίγο παλιωμοδίτη όμω. Λέω δεν έρχονται με ερπίστριε. Έρχονται με email, με απειλέ, έρχονται αλλιώ. Απειλέ για Brexit, για καταστροφή, για έξοδο από το ευρώ, έρχονται αλλιώ. Δεν έρχονται με ερπίστρια. Πια θα χαλάβει και του δρόμου μα. Ένα καλό μα άφησε. Η Χούντα μα άφησε καλού δρόμου. Αν μη άλλο. Θα του χαλάσουμε τώρα. Οι δημοσιογράφουσες έχεις κάποια στοιχεία ότι ανέστη όντως? Ναι, ναι, ναι. Γιατί αντίστοιχα για την οικονομία, έτσι. Ναι. Οικονομία ανέστη. Θέλω να ρωτώ τον κύριο Χαϊτάνο. Υπερμανάτ είναι αμαρτιά. Υπερμανάτ είναι όπως λέμε υπερυγείας. Υπερμανάτ, υπερπίστεως. <laughs> Προσπαθούμε πολλά, αφαιστέ αν Ναι, ναι. σεισύ ο Λάζαρος μαζί και ο okay. Αυτά όλα τα τομάρια, το 62% το όχι το κάνανε να, πρέπει να ξαναπάνε γρήγορα στην του λαού, αν θέλει ο λαός να ψηφίσει μόνο στο το θάνατο του. Σωστό, και... να ψηφίσει άλλο θάνατο. Το θάνατο του Κυριάκου. <Τι>... Δηλαδή αυτό που λέμε το θάνατο τη Θα κάνει. Γιατί το θάνατο του Τσίπρα. Υπάρχει και τα στην ιστορία έχουν περάσει σαν και σαν και δεν να στα τέσσερα, δίθεν ότι θα Για να εξυπηρετήσει το δικό σου το συμφέρον, αυτό δεν μπορεί. Αποδεικνύει περίτρανα ο Τσίφρα ότι μπορεί. Και όχι, μπορεί, έχει και τη στήριξη. Γιατί μέσα σε όλη τη μαλλικία θα σου περάσει ότι και καλά πρέπει να είσαι και χαρούμενο γιατί έχουμε και κάτι θετικό. Πετυχαίνει η αξιολόγηση, τελειώνει. Άρα, αφού τελειώνει η αξιολόγηση, για χαρά. Σωθήκαμε. Σου δημιουργεί ένα πλασίμπο ότι πρέπει να χαρεί για τη νέα σφαγή που έρχεται. Και χαίρεσαι εκεί. Σαν το μαλλλίκι, γιατί σου περάει την πίπυλα. Περάσαμε, περάσαμε, περάσαμε. Όλα καλά. Κάτι θετικό έγινε. Και νομίζω ότι έγινε κάτι θετικό. <Ρίου> μόνο ο Ρία Λεφέν και το κόκκινο μεταδίδουν του, του, του Παπανδρέου Περδευθήκατε καλή <συμπ> του Τσίπρα και του Παπανδρέου Είναι δυνατόν, τι ομοιώτης, τι συνειρμός Του Τσίπρα <συμπ> την ομιλία του, του, του, του Απατεώνα στο, στο Απατεώνα λογικό να μπερδέσουμε του <συμπ> Παπανδρέου, λογικό Για πες μου Καλά ρε γλίφτε, καλά ρε γλύφτες. Θα διακόψετε την ελληνοφρένεια του καλαμούκι και του Μπαρμαγιάννη για να μιλήσει ο τσιφρά. Για να δει που λέτε <laughs> ότι η σάτυρα περνάει κρίση, να! Μην διανοηθείτε και διακόψετε την εκπομπή. Θα σπάει ο διάβολο, λέω. Πάντε γκρίντε. Κα... Αμα κακοβούμε συνέχεια το πορτοσάντε. Πάντε γκρίντε. Κα... Αποστολή. Έλα. Εγώ είπα στον τίπρα να μιλήσει πάνω σα. Καλά, έκανε, αλλά έπρεπε να του πει λίγο νωρίτερα για να φύγουμε και εμεί νωρίτερα. Έχουμε και δουλειέ. <laughs> άργησε λίγο. Τίπα τώρα μιλά γιατί λέει Μαρκίε πάλι ο Φίμιο. Και λέει Ετοιμάζομαι ένα βγώ. Ε, μέχρι να κάνει τον ποτέ, του ξέρει και αυτά, άργησε λίγο. Πάντως σα πέτυχε. Τον έκοψε το φίμνιο Τι Μαρκίε που έλεγε. Αντί να ακούσουμε τώρα τι καινούργιε Ότι σωθήκαμε, θετική αξιολόγηση και όλα άλλο πράγμα. Μ' αρέσει έτσι στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια να το βλέπω από το ίντερνετ μόνο μου και να παρατηρώ τι λεπτομέρειε. Από το σκηνικό, εκεί που είναι πίσω από το μπαλούρδο στο γραφείο, έχει μια μπροσούρα πιθανόν προεκλογική του ΣΥΡΙΖΑ και δίπλα έχει ένα σφυροδρέπανο. Έτσι, χειροτεχνία. Ναι. Τι ρόλο παίζει αυτό ο σφυροδρέπανο. Τι δεν καταλαβαίνει. ΣΥΡΙΖΑ, σφυροδρέπανο. Τι <laughs> έχουν αυτά τα δύο. Έχει μια λογική σειρά. ΣΥΡΙΖΑ, σφυροδρέπανο κομμουνισμό. Κατρούγκαλο. Δεν το καταλαβαίνει αφού ε, ο κατρούγκαλο δεν... είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο κομμουνιστής. Υποθέτουμε ότι είναι και άλλοι κομμουνιστές, άρα σφυρόδρε πάνω. Δηλαδή, άμα έχεις όρεξη, μπορεί να παίξει σύννεφο η μάτυα. Προ απάντηση τσίπρα, στον Τσίπρα, μάλλον, σχετικά με ουτοπίε. Διαβάζω κάτι που είπε ο Όσcar Wilde. Πολύ γρήγορα να το διαβάσω. Ένα χάρτη του κόσμου που δεν περιέχει την ουτοπία δεν αξίζει να τον κοιτάξει καν, γιατί αφήνει έξω τη μόνη χώρα όπου η ανθρωπότητα πάντα θα προσγειώνεται. Και όταν προσγειωθεί, κοιτάζει πέρα και βλέποντα μια καλύτερη χώρα, ξεκινάει για εκεί. Πρόοδο είναι η υλοποίηση τη μια μετά την άλλη ουτοπία. Περί ουτοπία όλο αυτό. Εντάξει, <Τοχε> δεν στηρίζεται Τσίπρα. Εγώ αυτό βλέπω τώρα. Α κάνουμε μια στροφή στο ρεαλισμό. <Τοχε> ο Αλέξ <Τοχε> την έκανε. Η ουτοπία είναι ρεαλιστική γιατί τι έχουμε πολλές φορές πραγματώσει Τους ουτοπίες και γι' αυτό πήγε ο κόσμο μπροστά Καλησπέρα σα. Γεια yeah. σα. Θα μπορούσα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο που έχει σχέση με την Νόβα. Είμαι υπεύθυνο και έχω σχέση με την Νόβα, την Τζούλια. Πού <laughs> <Τι laughs> το ξέρατε όμω, δεν το έχουμε δημοσιοποιήσει. Ρε, αποστέλλε ένα πύρα, φόρε, φούρ. Ποιο είναι, <laughs> τίποτα, άστο, για μια ενημέρωση κάλεσα, δεν πειράζει. Δεν κάνει την ενημέρωση, έχει να μου πει κάτι για την, <laughs> <laughs> <laughs> για την Κόμενα. Όχι, όχι, άστο, άστο, τίποτα. <laughs> <laughs> με κερατώνει, <laughs> είναι μάλλον μίλα. <laughs> θα την ξεμαλιάσω. Ε, μπορεί, ψάχτω, Έλα, oh, Off the record. Off, off. αυτό, το αριστερά συνέχεια που λέω, καλά μου, το αριστερά δεν το καταλαβαίνω το τι κάνει. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό που λέει η αριστερή κυβέρνηση. Είναι αριστερή αυτή η κυβέρνηση. Έτσι δεν λέει. Δεν του ψηφίσατε ότι... σαν αριστερού. Τι να πούμε ότι δεν είναι. Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα. Παρακαλώ. Καταλαβαίνει τι σου λέω. Καταλαβαίνω τι μου λε. Ότι αυτό στη συνείδηση του κόσμου αριστερά ήταν κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό κάνει ζημιά γενικά. Ζημιά Λίμα. κάνει άμα το λέμε εμεί ή μια κάνει άμα κοροϊδεύει τον κόσμο τσίπρα. Μα αυτό θέλω να σου πω, δεν το καταλαβαίνω. Βγαίνει με ποια έννοια, το λέω. Ότι εν πάση περιπτώσει, πρέπει να πούμε ότι αυτή δεν είναι αριστερά. Δηλαδή, εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι όταν λέμε ότι ο Τσίπρα είναι αριστερά, <Ρι> το λέω εγώ ή το λέω ο Καλαμούκη, <Ρι> αντιλαμβάνεσαι ότι εννοούμε ότι ο Τσίπρα είναι αριστερά. Καλά, δεν το λέτε εσεί εσεί και εμένα. Όμω λέω ότι κάποια στιγμή ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε κι εμεί. Δηλαδή, ο κόσμο δεν ξέρω πώ το, το αντιλαμβάνεται αυτό. Δηλαδή, το χιούμορ αυτό το, το αντιλαμβάνονται όλοι. Τι με, να κάνουμε, πια. ο κόσμο μπορεί να μην αντιλαμβάνεται και ότι ο Τσίπρα δεν θα ασκήσει μνημόνια. Τι να κάνουμε, τότε. Ναι. Σου έχω ένα καλό. Λοιπόν, είμαστε χθε σε μια συγκέντρωση και είναι δύο παππούδε δίπλα μου. Λέει ο ένα τον άλλο: Πώ πολύ δε αριστερό κόσμο, και χαραμίζεται λίγο στο κουκουέ Πέθανα να γελάω. Δεν πάνε στου ας... ρίζανε, του δύο θεό, ε. Είδε χθε βουλή 12 η ώρα που μιλούσε με καλολιάκο. Ε, τα άμαθα. είπε. Είπε ότι το ΚΤΑΡΟ λέει. Σχετό πίσω στον πρόεδρο τη βουλή. Το ΚΤΑΡΟ λέει την κυριακά δικαιοργία και τα δικαιώματα. Όλα τα δεδομένα θα έκανε ωραία τη μεταξά. Είναι νίκη των αγώνων θα... που είχε Φανό... τότε, είναι σωστό. Ναι, και έτυχε να μην είναι μέσα οι βουλευτέ του ΚΚΕ. Ήταν έξω γιατί είχαν βγει για διαμαρτυρία νομίζω. Δεν ήταν ο κατρούκαλο το... ο κομμουνιστή εκεί να υπερασπιστεί, δεν ήταν. Και εγώ προσωπικά κομμουνιστή είμαι. Θα ήθελα ένα άλλο σύστημα. Έχει δίκαιο, Αποστόλη, που είπε για τον Άδωνη ότι στο τέλο πάντα δικαιώνεται. Αν σκεφτεί ότι η Λουκά που έχει παίξει στου δύο ξένου, βάλει ένα μικρό απόσπασμα, μα δεν βαριέσαι, πάντα δικαιώνεται. Ο Ρουβά για μένα είναι προδότη ο Σάκη Ρουβά. Είναι προδότη. Προδότη τη πατρίδα και τη πίστη μα. Πρέπει δημοσίω να πει συγνώμη και ο Ψινάκης. Είναι προδότη ο Ρουβάς και ο Ψινάκη. Μακριά από αυτού. Κοριτσόπουλα μακριά από το Ρουβά και το Ψινάκη. του τα χρυσόστομοι, πε του τα του όλου. Η Λουκά και ο Άδωνις πάντα δικαιώνονται Ήδια κατηγορία τους έχω πάντως Εντάξει δεν είναι μισό λεπτό για τη... Εντάξει, Εντάξει τελειώσαμε εμείς Άντε έλα φτάνει πάτο πελάτη Τι γίνεται, ρε φίλε, γιατί δεν ξύγεσαι, ωραία, ρε! Γιατί ρε, δεν βάζει ρε και την αυριανή πρωθυπουργό, ρε! Τι Λουκα, ρε. Την Κατσέλη, λε! Ναι, ρε, ωραία. Την Λουκάρε, τη λουκά. Α, τη Λουκάρε. Για μια στιγμή τρόμαξε, νόμιζα θα είναι η Κατσέλη. Η Λουκάε, η Λουκάνα γίνει, εντάξει. <laughs> όχι. Κατσέλη, τι να την κάνει, ρε. Παλάκα, κάνει τώρα, παιδί μου, για άλλη καταστροφή είμαστε. Τι Λουκά, για Λουκά είστε. Τι έγινε, και ο φίλο έχει φίλοι στα παραμάτι. Δεν ξέρω τι ισχύλα ξέρει κάτι. Είμαι ο Θομάκα, είμαι γιατί εμεί δεν είμαστε συγνώμη κιόλα. Πάμε το σταυρό στο χέρι και καλά με το τίμιο ξύλο. Αι παράτα μα τίμιο ξύλο είναι αυτό, αν και παρένθεση, παρέμθεση, αξανα ωραίο, το μόνο τίμιο οξύλλει είναι το ξύλο του φασίστε. Αλλά τέλο πάντων, κλείνω την παρένθεση, μαλά και είμαστε εμεί που έχουμε τα λεφτά και φρολούκα εδώ. Γιατί δεν δικά μα εκατομμύρια ένα φορολογού εντάξει. Αναρόταμε αν είμαστε μαλλέ. Εκεί είμαστε! Σε καλά τα λεπτά. Α, ωραίο. Είσαι και πολύ μα***κας. Σόπα, <σμήθυν> παλιό. Και... Όχι, απλά πρέπει στο διάβολο Με στο... ποια αφορμή όμως, θέλω να ξέρω να αφορμή. Όχι, έτσι μούρθε, τώρα έτσι μα... <σμήθυν> ο Εντάξει, άντε, έλα, γεια. Έλα, να σε καλά, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Έλα, όλοι, έλα, καλησπέρα. Έλα, γεια. τα νάστα Να σου Το τι γένει έχω ρίξει, το δεν υπάρχει αυτό ο λαός. Δεν υπάρχει αυτό ο λαός. Πώς δεν υπάρχει. Είναι, είναι τι να σου πω? Υπάρχει και όσο είναι. υπάρχουν μνημόνια θα υπάρχουν. <laughs> υπάρχουν, θα υπάρχουν. Έτσι, έτσι, έτσι. Φίλε, <laughs> <Υπάρχουν, θα υπάρχουν. laughs> <Έτσι, έτσι. laughs> μπήκε για τα καλά και όμορφα και χωρίς άλλο το τέτατο μνημόνιο και τους βλέπεις μόνο στο facebook. Ερχόμαστε και θα σας Και το ένα και το άλλο μαζί μου για δεν πώ το πράγμα. Ρε, ναι, αλλά είδε τώρα. Δε... Να εκτιμάμε λίγο και την αριστερά γιατί μπορεί να σου φέρνει μνημόνιο extra το δεν είναι τέταρτο, είναι 3S, είναι updated, αλλά δεν το καταλαβαίνει. Ενώ οι προηγούμενοι θα το είχαμε καταλάβει για τα καλά. Και αυτό εκτιμάσαι την αριστερά. Πριν... Ότι στο φέρνει ήπια. πια. Πριν δύο εβδομάδε οι Ιρακινοί μπήκαν στο Ιρακινό κοινοβούλιο και του ξεκριάσαν όλου. Του έμπιοξαν εδώ και ένα μήνα η Γαλλία και έγεται κυριολεκτικά για τα εργασιακά. Φλέγεται. Φλέγεται και κλαίγεται. Και αυτό είναι και το κλαίγεται. Το κλάμα πάντα βοηθούσε. Και λοιπόν, εγώ μπορώ να παραδεχθώ ότι είχα. Την αυταπάτη ότι η Ευρώπη θα είναι πιο ελαστική. Έλα, Μωρή Χιονάτη. Έλα, καλά. Τι διάλα αυτά πάτε και μαλλιέ, λέει άλλο. Δηλαδή, ξεκιντά να πα στη διακυβέρνηση μια χώρα, κάζοντα κάποια πράγματα, χωρί να έχει σχέ... σχέδιο, α πούμε, στην ουσία. Έχει, Ξα... το, το σχέδιό σου μη... είναι να τάξει. Α... Το σχέδιό σου είναι να βγει. Ο στόχο. Ε, μετά τα βλέπουμε τα υπόλοιπα. Και μετά πα, α και αρχίνει γυρνά και μου λέει σε μένα ότι με το πιστόλι στον κρόταφο, εκβιαστήκαμε, κάναμε, ράναμε. Αποφασίζουν οι άλλη δηλαδή, έτσι. Αυτό έχει οδηγήσει 10.000 κόσμου σε αυτοκτονίε, έχει κλείσει μαγαζιά, λένε ακόμα ρε Από το 2010 ακούω. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Ακόμα 1,5 εκατομμύριο είναι ρε, ρε, αφού γίνουν καθένα μαγαζιά. Βέβαια, γιατί στου δείκτε ανεργία υπάρχουν οι επίσημοι άνεργοι. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει ένα μεροκάμπορ τη βδομάδα. Αυτό θεωρείται εργαζόμενο. Αλλά είναι ένα μεροκάμπορ τη βδομάδα. Ή δουλεύει ένα 2ωρο τη μέρα, 3ωρο. Ή δουλεύει κανονικά και πληρώνεται μετά από 2 μήνε. Ή παραπάνω μήνε, ή 3 μήνε. Ή τα χάνει λεφτά του. Ή πληρώνεται σε είδο. Αυτό δεν θεωρείται άνεργο. Και την τρέφησα με το ταξί επειδή εγώ είμαι από την Τρίπολη ήμου στο ράδιο ταξί αστέρα. Θα παίρνει τηλέφωνο στους ιδιοκτήτες ταξί στα ράδιο ταξί, θα κλείνει ραντεβού, θα παραλαμβάνουμε το γιορτά της, θα τον πηγαίνουμε στο σπίτι χωρίς επιπλέον χρέωση, χωρίς επιπλέον κλίση. Και προσέχτε αυτού στο ίντερνετ, μην πηγαίνουν γιατί στην Ιδία το λάδι. Να προσέχουνε οι ιδιοκτήτες ταξί, και αν τολμήσει κανείς και πάρει παραπάνω λεφτά, περνάει πει αρχικό και το διέχνω απ' το κανάλι. Εντάξει, συντρόφισα. Βγήκε απόφαση και πήρε 6.000 ευρώ κάποιος που τον ενοχλούσανε οι στρατικές. Κάπου το άκουσα ότι τους έκανε μήνυση πριν τον ενοχλούσανε και τους πήρε 6.000. Τελικά, όντως είστε τσοδοκάναλα να πούμε. Να το χέσω τσοδοκάναλα χωρίς βυζί να βλέπεις, δεν το ευχαριστία, δεν είμαστε. Πίλατε, η ανάπτυξη ήρθε, εγώ έχω δύο πελάτες που δουλεύουν σε γραφείο μεταφοράς εταιριών στο εξωτερικό και δεν προλαβαίνουν. Με νύχτα, φουλ δουλειά μου λέει, φεύγουν εταιρείε για το εξωτερικό. Η ανάπτυξη ήρθε. Επιτέλου. Τι έγινε αποστολή καταχείνα χθε και είσαι μπάγκα που ήσουν φανταστικό. Καλά εσεί, με αυτού εδώ πέρα θα έχουν υλικό και τα παιδιά σα ακόμα για να κάνουν άντρα. Το μου θέλω να σου πω από αυτό, είμαι το που γίνα, την ελληνοφρένεια. Και είδα την ελληνικό φρένη χθε, γύρισα κύνα και λίγο αρβήματα, δεν του έβλεπα αυτού. Mm. Και είπε κάτι ο κατανάλυση με μπάγκα που τώρα το συνειδητοποιώ. Τι. Κάτι έλεγε ο Λοβέρνο και του λέει επειδή ή σα ήταν εσεί τόσο τραγική, αυτή τη στιγμή που έχουμε κυβέρνηση από αυτού του κωμικοτραγικού. Ήταν τα μπάμ που λένε. Τι θα γίνει, θα ακούσουμε μία ώρα ελληνοφρένεια ή πάλι θα το γυρίσουμε στο πεντάλεπτο από εκεί που ξεκινήσει ο Καλαμούς στο Σκάι. Μία και τέταρτο τελειώνει η μακρή, μέχρι να πούνε οι δύσεις, ξέρω εγώ διαφημίσεις, διαφημίσει, αναγκαίε είναι, δεν λέω. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας, τι θα ακούσουμε ρε φίλε εμείς. Ε, τι να κάνω ρε φίλε, μας κόβουνε, δεν συμφέρουν αυτά που λέμε, δεν συμφέρουνε. <Τι>